Έλα όλοι είναι Έλα, ρε κουμάση. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σα, Παλιάρη μου. Να είσαι καλά. Έχω πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια! Είμαι πάνω από το ίδιο είναι. Βιτιοφόρο κομψάτολε, Σκατερί. Πες το σκατερί να καταλάβουμε. Σκατερί ο <laughs> Χόρταγο. Πε <το>. Ναι, όχι. Okay. <laughs> με το χοντρό μου καλαμάκι τα σκατά από Α, Πες άκου, το. Άκου, άκου, την ουσία. Πριν χρόνια κάναμε απεργία. Ναι. Και εχ, μετά την μας Ακόμα Yeah. Μήπω το έχουμε παρακάνει με τι επιστρατεύσει. Ε, δεν έχουμε κάνει <κυρίζει> με τι επιστρατεύσει. Βέβαια. Ναι, δεύτερον. Ο Ταμίλο είπε ότι μπορούμε να ζούμε χωρί ρεύμα. Είπε. Είπε. Ωραία. Και εγώ λέω ότι οι βουλευτέ μπορούν να ζουν χωρί λεφτά. Έτσι κι αλλιώ ζουν χωρί ντροπή. Περίμενε, περίμενε. Το ρεύμα μπορεί να μην είναι αγαθό. Τα λεφτά των βουλευτών είναι αγαθό. Α, είναι αγαθό. Ναι. Προέχω... Και εσύ ακόμα πιο αγαθό που πα και ψηφίζει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 Λέμε για την απελευθέρωση τη δενέργεια. Δεν υπάρχει μια εταιρεία που την έχετε και συνήσω σε η ή ελπέσων που παράγει ρεύμα το πιλάει με φυσικό αέριο. Γιατί εκεί δεν είναι απελευθερωμένοι. Πρέπει να πουλήσουμε και τη δευχή μαζί. Γιατί όχι, Γιατί δεν πουλήσουμε και τη Δηπέτ. Ε, αγορά δεν πίσω μου εδώ. Ελεύθερη αγορά δε θέλετε! Αυτή δεν ψηφίσατε. να πουλήσουμε και τη δεή! Ελεύθερη αγορά με τόσε αγγελίε δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω εγώ αγόρι μου είναι το εξή: Ότι αφού θέλουμε να κάνουμε του επαναστάτε, η Μπάρτερ Μάιχοφ ξεκίνησε και έτρεφαγε. Πρώτα του εισαγγελεί, μετά τον διευθυντή τη Όπελ και μετά συνέχεια του πολιτικού. Γιατί να σου πω τώρα κάτι άλλο. Όπου ο Πολάη ξέρει πόσου αμαράδε μπορεί να βρει και πόσε βούλτευσει και πόσε τέτοιε. Αυτό είναι το θέμα να πα. Αυτό είναι ο αγόρι μου, μόνο αυτό θέλω να σου πω. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να κάνουμε εμεί λάθο και η κυβέρνηση να λέει το σωστό, το ίσω έχει περάσει από το μυαλό. Πρόσεξε να δει τώρα. Για σπάστο, και... για σπάστο, έχει ενδιαφέρον αυτό που λε, μπορεί. Πρόσεξε. Τέτοιο ο παλάκι λαό που είμαστε, γιατί όχι. Ναι, εμεί, εμείς, εγώ και εσύ. Λοιπόν, λέμε κυκνεζοποίηση, βουλγαροποίηση και κάτι χαμηλού μισθού και τέτοια. Βλέπω στον δρόμο Ferrari, Μαζεράκι. Εχθέ είδα ένα Hammer, με βουλγάρικε πινακίδε. Φιλαράκο, λε να επιφυλάσσει ο Σαμαρά καλή ζωή για τον ελληνικό λαό. Και εμεί να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Αυτό ακριβώ. Είναι... Αν κάτι επιφυλάσει ο στο ελληνικό λαό, είναι καλή ζωή. Είναι, βλέπω ακριβά, αυτό, κύριο, στο εμπνέει, εμπνέει κιόλα αυτό. Στο εμπνέει, να σου πω, το μουσείο Έλα. Σύγχρονης Τέχνης ο Σαμαράς θα το πιστεύω, έτσι. Που έχει στο Fix. Στο Fix, εκεί που έχουν μια κολοταμπέλα, yeah. δεν καταλαβαίνει καν τι λέει. Έχει τέσσερα αρχικά yeah. που δεν τα ξέραμε ποτέ και το ονομάζουν ταμπέλα μουσείου Ε, μη Σίγμα ΤΑΦ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνης ο Κάτι τέτοια. Έπρεπε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Ένα αυτό. Ένα άλλο ήταν να ανοίξει, αυτό είχα κουτσομπολιό, ε. Ήταν να κάνει εγγένεια στην Ελληνική Προεδρία μέσα. Δεν τούκατσι. Ένα success story που δεν πήγε καλά. Εντάξει, είχαμε όλα τα άλλα. Αλλά τι διάλογο. Ένα πολιτιστικό κόμμα δεν θα το ανοίξει ο Σαμαράς. Δεν χωράνε μερικοί καλαματιανοί ακόμα σε ένα μουσείο. Κρίμα είναι. Ποιο έφτιαξε το μουσείο αυτό στο Fixing Group Fix. Ποιο, ο Μπόμπολα, ποιο βιωθεί ποιο. Αποκλείεται. Εγώ ο Μπόμπολα ήξερε ότι έκανε δουλειά με το Πασόκ. Τι, Όχι, έκανε και με του άλλου. Βλέπω που τα θέλει και κάπω δεν τη λέει. Έλα. Αποκλείεται. Έλα. Εγώ νόμιζα μόνο με το Πασόκ έκανε. Εκτό βέβαια και γι' αυτό έχουν του Πασόκ στην κυβέρνηση. Εξήγησε γιατί το... όπω ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρή.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 Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, ρε φίλε, με τον τραύμα να πούμε. Τι θέμα? Έχουμε θέμα να πούμε. Τον έχουμε μπλοκάκι να βούμε στην ευφορία. Και. ξέρει, αυτόν τον γονιμοποιεί να πούμε. Έχουμε θέματα, μεγάλο να πούμε. Μου ζητάνε φόρο το ρε φόρο. Αυτό είναι πολύ επιτήριο, Δεν Τροβάδι όλο μέσα να πούμε. Αχά. Έχουμε θέμα, μεγάλο να πούμε. Τώρα. Να σου πούμε πώ με πέσει από Θεσσαλονίκη. Όχι, εδώ Αθήνα να πούμε. Αθήνα, Α. ε. Γιατί το χιούμορ Α. είναι λίγο βόρειο. Αχά. Κατάλαβα. Έχω. Μάλιστα, φίλε. Α. Εντάξει, θα το κοιτάξω το θεματάκι, θα σε ενημερώσω. Εντάξ ρε φίλε. Χιούμορ. Πολύ χιούμορ και βαθια νόημα Να είσαι καλά, γεια! Έλα, αρε φίλε, τι κάνει. Έλα, αρε, μουρή. Πήρα να σε ευχαριστήσω πρώτον. Γιατί? Γιατί είχα πάρει, όταν είχαν ξεκινήσει, είπαν και μου λε, βάλει διοίκηση επιχειρήσεων. Και περνάει η διοίκηση επιχειρήσεων Λευκάδα Ικρήτη. Πέρασε εκεί? Μάλλον, ναι, μάλλον. Άρε, φίλε. Ήταν, πέτυχε ένα σπουδαίο στίχημα. Καλύτερο και Μη μου πει μετά από χρόνια ότι σε πήρα εγώ στο λαιμό μου. Καλύτερο και από τον πατέρα, ίσω. Να σου πω. Έλα, μου. Θε σου δώσω μια συμβουλή, είσαι μεγαλύτερο. Εννοείται. Πήγαινε ταμείο ενεργεία από τώρα. Έγινε με Βγάλε κάρτα ο θα χρειαστεί. Είχα. Μεγάλο μέλλον. Προβλέπω μεγάλο μέλλον, φίλε στη ζωή σου. Εννοεί. Λαμπρό, λαμπρό μέλλον. Εννοεί. Μην έρθει και ρατάκια μου, πει σε πίεση το λεμά μου. Όχι, ρε. Μην φοβάσαι, δεν ασχολείται. είσαι ίσα. Τα καλύτερα θα ήταν και στον Να με θυμάσαι με η πίκια. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Έχω χάσει ένα κογκοδιλάκι. Έχει κανένα μήνα τώρα. Πού είναι όνομα Βρούτσε. Πίνει αίμα και τρώει εργαζόμενου. Άμα το βρει κανένα, να έχει το νου του Βρούτσε τον φωνάζει. Να σου πω τώρα που θα την κάνουν η τη ΔΕΗ, πώ θα λέγεται, αφού πριν ήταν ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Εκκρισμού. Τώρα, ε, τώρα θα είναι η ΔΕΗ. Η ιδιωτική, ιδιωτική επιχείρηση Εκκρισμού. Ναι, μία λέξη όμως, η ΔΕΗ. Εκεί που λέγαμε η ΔΕΗ», τώρα δεν θα είναι άρθρο, θα είναι μέσα στη λέξη, η ΔΕΗ, με γιώτα. Η ΔΕΗ δηλαδή, πώς. ΙΕΗ, μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε, ο, αυτός που θα την πάρει, εγώ πιστεύω ότι και από ΙΕΗ και να γίνει και ΙΗ στο τέλος. Ή θα μπορούσα να το λέμε ιδέα. Ιδιωτική ναι. επιχείρηση ανταγωνισμού τώρα πια. Ναι. Ιδέα. Ναι. Γιατί ΙΔΕΗ θα γίνει ιδέα. Ναι. Γιατί ήταν σπουδαία ιδέα αυτό. Σπουδαία. Εί, το ΙΗ κολλάει καλύτερα γιατί μπορεί να πει και μετά και με τη Λινέο και ΙΗ. Δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Σε αυτή τη χώρα η μόνη απεργία που δεν είναι παράνομη και καταχρηστική είναι αυτή των δικαστικών. Και η μόνη μισθή που δεν είναι αντισυνταγματική είναι αυτή να μειωθούν. Που είναι αντισυνταγματική, ναι. Οι κοπές που είναι αντισυνταγματικέ είναι μόνο των δικαστών. Αυτό είναι το κράτος δικαίου που ζούμε. Αυτό. Αυτά. Η υγεία.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 Που διαπραγματεύεται. Αφού διαπραγματεύεται λοιπόν. Θα βάλει τον Ικολόπουλο μετά που να λέει τα αγώνατα, και μετά θα βάλει και τον Μπράβο Ρούλα να λέει το σκουλέπι, δηλαδή να σα δείξουμε πώ διαπραγματεύομαστε. Περίμενε. Στόβαλα την Παρασκευή που πέρασε, άσχετα λε. Στοβαλά, μιλάω. Ναι. Τι θέλει δεν άκουγα εκεί την ώρα. Α, και δεν άκου Παρασκευέ και μου κάνει και τον έξυπνο. Πού ρε, <συμπ> μαγασάκο. Μαγασάκο. Να σου πω, γι' αυτό μπε στο λιλοφρέινταν.net.gr, πάντα τι αφιερώσει να τι ακούσει. Σε στραβό σου. Συχτίμη. Γεια Σαπαστόλη μου. Γεια σου και εσένα. Έχω, έχω καιρό να σα ακούσω. Άκω τώρα για 360 δι πολίτη όλη η Ελλάδα. Όλη, όλη. Ούτε μικρή δεΐ και μεγάλη δεΐ και ξέρω, όχι ξέρω τι. Όλη η Ελλάδα πολίτη για 360 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ. Μας χρέωσαν για να μας αγοράσουν. <σχελίτρες> Να σου πω και φτεδάκια φίλε την τσιμισκήδα παραφά. Σε ποιον. Σε ποιον, όπου και να φάω, αυτή είναι η καλλιτέχνη εκεί πάλι, λεφτή. Εγώ σε κατίνησε το καλά που με τότε. Και φτεδάκι σπέσιαλ να περάσει καλά με καμιά θεσσαλονιγκιά, έτσι περικέτησα. Ελπίζω να βρω καμιά εύκολη. Τι εύκολη ροματί, αφού, ρε αφού έχει πέρασει τα μπουκάλια να που Ναι, αλλά δεν έχω χρόνο πολύ να το δουλέψω, παιδί μου. <laughs> <laughs> Καλό ταξίδι, χιλιά. Αποστόλη. Έλα. Χθε πίσω από το χείλτο σε ένα παρκάκι διάβασα ένα slogan και είπα να σου το πω, Για πες μου. Μου πολύ αστείο. Λοιπόν, άκου να τι έγραφε. Άντε καλέ. η μάνα σου βλέπει τουρκικά στο σπίτι. Α, δεν θέλω να σου το ήξερα. Το ήξερε. Ναι. Εγώ το Μου ήταν, ωραία, αλλά που το Α, σου. Να σε καλά. Ρε είναι ο και το γάπρες. Εσύ και η ίδια βουδοσκολία έχουν βγάλει, κύριο. Μα έβαλε τώρα το γιακουμάδι, τώρα υπουργό αυτό που έκλαιγε το δημόσιο. Ρε, πού πάνε ρε το ψευτιμισμό. Τι μπουρδέλο είναι αυτό το κράτο. Περίμενε, δεν έχει αποδείξει ότι έκλεβε το δημόσιο. Ή είχε ακουστεί ότι είναι φοροφυγά λόγω του γυροκομείου. Δεν το ξέρω, δεν έχει αποδείξει, δεν έχει τελεσυδικήσει. Δε, δεν έχει αποδειχθεί. Καλά και όλα αυτά που λένε τους κανει, δεν του κάνει δικαστή. Τώρα μου πει, ούτε για του χρυσαυγίτε έχει αποδειχθεί ακόμα. Πάνε πει ότι δεν είναι. Ε. Ή πάνε ότι δεν ήξεραν τι δολοφονικέ ενέργειε. Δηλαδή αυτοί που βγάλαν την βρωμιά Δεν σε κάνει τίποτα για κουμάτο. Άσε, μαδρύ, Αποστολή. <Γυκλίδε> Γεια σου, όπω το λέει Γεια σου, λε. Να σου πω κάτι που άκουσα και κουφάτηκα. Στην άουσα είναι κάποιο που συσκευαστεί φρούτων. Στην άουσα, την κανονική, την άουσα ή την άουσα της πάρουν. Όχι, την κανονική. Εντάξει, στην... <Τι>... νόμιζε ότι λε για αυτέ τι λαμογέ του ραγκού που έχει καρπισίνε και φυτοζωή και δεν μπορεί και δεν τα Κάτυ... βγάζει Μη... πέρα γιατί είναι, Μη... είναι άνεργο, αλλά νικιάζει κατηβίλε. Για πε. τι κάνει η κουφάλα. Πληρώνει το λαό. Κάποιο, Τι είναι αυτός? Ένας είναι αφεντικός σε ένα συσκευαστήριο φρούτων και τους λέει πάρτε τα και να τα φάτε στους γιατρούς. Το έμαθα εχθές και κουφάθηκα ρε σήμερα Αποστολή. Αυτά δεν γίνονται ρε π.... Μπορώ να καταγραφώσω δύο λεπτά το χρόνο για το θέμα τη φυλαδέφια. Είμαι κάτι κουνέο φιλαδέλια που να τα αποδείξω είμαι κατά του κυπέδου έτσι. Όταν ο κατά του κυπέδου με τον τρόπο με τον οποίο πάει να γίνει. Παράλληλα είμαι και έκτη. Έθε να φαγωθεί τίποτα από το άρσο, απαιτώ όμω από του Δημάρχου, πλέον να κάνουν κάτι γιατί το άρθρο έχει φτάσει σε σωριακή κατάσταση. Εάν έχει περάσει από το Άλσω που από τη λεχει περάσει. Ο κένταβρο δεν υπάρχει πλέον γιατί δεν έχει ανανεωθεί στη σήμαση. Η λίμνη έχει αποξιάσει. Έχει μεραζόσει, το ξέρω. Έχουνε... Μείνει κάτι λίγα πτηνά και κάτι λαγουδάκια εκεί πέρα τα οποία Έχουνε καταγεμίσει γκράφητοι και τον ανεμόμιλο Ναι Είναι Αυτό... όλο παρατημένο το ξέρω Αυτό όμως δεν σημαίνει Ίσα ίσα που έχει κάτι γέρους που παίζουν εντόμινο που και που Ναι πρόσεξε όμως Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος Ισάεκ Και όποιο είναι η εκεί, πρέπει να πάρει όλο το δάσο. Επικαλούμενο ότι το δάσο είναι στην κατάσταση που είναι. Δεν σημαίνει ότι ένα πνεύμονα πρασίνου πρέπει να γίνει βίδε. Μήπω γι' αυτό το λόγο έγινε στην κατάσταση που είναι, για να βρεθεί ένα σωτήρας τίγρης να το πάρει, Μήπω επειδή απαξιώθηκε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θέλω να πω δύο πραγματάκια ακόμα. Για πε. Στην προηγούμενη συγκέντρωση που έγινε, επί συνόλου 100.000 κατοίκων περίπου Χαλκιδόνα και Νέα Φιλαδέρφια, στη διαμαρτυρία παρευρέθησαν το πολύ 30 με 40 άτομα. Σου το λέω γιατί ήμουν και εγώ εκεί Ήταν 30 με 40 άτομα Εάν λοιπόν οι κάτοικοι της φιλαδέρφειας Θέλουν όντως να ηρεμήσουν μία και καλή Και να μην έχουν αυτό το μπελά πάνω από το κεφάλι τους Αν το θεωρούν μπελά Θα πρέπει να αντιδράσουν λίγο πιο δυναμικά Γνώμη δικιά μου μπορεί να κάνω και λάθος Πάνω στα 40 άτομα, επί 10.000, και μην μου πει κανένα ότι φοβούνται του θαμπούκου τη original τη οργάνωση και το Melissan, γιατί δεν το πιστεύω αυτό. Μπορούν να αντιδράσουν κάνοντα μια λαοθάλασσα γιατί παίζεται η ζωή του. Τι λαοθάλασσα τώρα με δουλεύει. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν γίνεται λαοθάλασσα. Ναι, αλλά παίζεται Θα ζωή του. Η ζωή του δεν παίζεται. Η οι ζωή του παίζεται. Δεν παίζουν τη ζωή του εκεί. Ενώ οι άνεργοι τι Σε αυτό έχει δίκιο. δίκιο. Και κάτι τελευταίο. Πριν από μια εβδομάδα, ο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 Τα συμπεράσματα δικά σας.